Έλα ρε μου, τι μέρα, καλό μήνα κιόλας. Επίσης. Ο Αλέξης μας έδωσε πάλι εχθές στο Σρόιτερ, δηλαδή, ελπίδα προοπτικής. Χειρότερο χώρο από κατεστραμένο πρώην εργοστάσιο δεν μπορούσαν να βρούνε. Λοιπόν, ανυπομονώ να γίνει ο Σταύρος, γιατί τον Αλέξη, τον έρθμε σίγουρο. Ανυπομονώ να γίνει ο Σταύρο Έλληνα Πρωθυπουργό. Ανυπομονώ, αλήθεια. Ο Σταύρος. Θα γίνει και ο Σταύρο Έλληνα Πρωθυπουργό, ήταν και ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί, Βλέπω τώρα δεν κάτι που έχω μπροστά μου. Έχει 21,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. 18,1 η Νέα Δημοκρατία. 6,9 ο Σταύρο. Οπότε μα κάνει 18,1 και 6,9. 25% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. 21,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνη θα Το Σταύρο το βλέπω για την Πρόεδρο. Ακουγα τώρα το συναγροτή το Συρζέο και μου έπιασε ρε φίλε. Τελικά η Πασοκίνα έχει βαθιά τη Ρύζε στην Ελλάδα. Έτσι. Εσύ τι νομίζει. Τίποτα, δεν νομίζει, αφού τα ξέρει φίλε, Αλλά όταν ε, κάθε και ο Υπουργείο στο ΣύριΖΑ σαν αριστερό κόμμα, τη σημεία πολύ πασόκι καταλαβαίνει να... ότι το καράβη φουντάρι έχει δείξαν το ΣΥΡΙΖΑ να πούμε και αυτά. Και όταν σου λέει ότι η σωτρία θα έρθει μέσα στο ευρώ, Που όλοι ξέρουμε ότι θα τη από το ευρώ και μετά να πούμε. Να πώ λίγο τώρα, συγνώμη τώρα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μα επιτρέπε να είμαστε καχύποσ. Οτι ή όχι, γιατί κάτι καινούριο δεν λέει. Φίλε, Όλα αυτά που λέει τα έχουμε ξανακούσει και έχουμε αποδείξει για το τι έχει πάθει ο τόπο. Μα επιτρέπε να μα λίγο η καχύπωση μαζί του ή δεν επιτρέπετε. Πρέπει ε, να στηρίξουμε ε, ε, όλη η ΣΥΡΙΖΑ αλλιώ με τη Βίτσα. Έπρεπε να είμαστε για κα καχύποπτή και όπως... έπρεπε, έπρεπε δεν μα αφήνουν. Μπράβο και όπω λέει ο Δημήτρη Ο Καζάκη, ο Έλληνα ψηφίζει με συνέστημα και όχι με λογική. Και γι' αυτό ή που θα είναι όνια και θα είναι και στα παιδιά μα, αν είναι και στα εγγόντια μα, θα είναι και μέχρι να πετράσουμε φίλε. Χωρί έλεγε ασάλλει, με ζηρήτη για να αποντάει. Μια και τότε ο Δημήτρη ο Καζάκη θα σου αφιερώσει ένα τραγουδάκι του Μπίλι του Φευγάτου. Να το φέρω. Βέβαια να το αφιερώσει. Του Μπίλι του Φευγάτου όπω το Πού Που είναι υποψήφιο με το ΕΠΑΜ. <laughs> Δεν το ξέρεσαι. Είσαι μαλλιά. Τι μου λε τώρα, ρε φιλέ. Ναι, Δεν το ξέρει <laughs> ότι είναι υποψήφιος με το ΕΠΑΜ από τον Κωνσταντίνο Μπίλι. Δεν είναι υποψήφιο, ρε φιλέ. Υποστηριχτή είναι. Ωραία, τότε θα σου αφιερώσει τη γνωστή του επιτυχία. Ναι. Πε το βρε ναι. ναι. Αυτό. <laughs> Έλα, για... Να δώσω μια συμβουλή στο σύντροφο αλέξει και να του πω ότι το διακύβευμα τη εκλογική του 9 γιατί θα κυβερνήσει, το διακύβω μα εκλογική του 9 ήταν η δουλειά μα αν θα έχουμε δουλειά και μόνο αυτό Τώρα, είναι αν θα χάσουμε το σπίτι μα. Να προσέχουμε αυτά που λέει, γιατί θα κυβερνήσει, γιατί ο κόσμο έχει εγγύψει. Γιατί να μην τα λέει, ο κόσμο θέλει να ακούει κάτι. Ναι, ο κόσμο θέλει να ακούει κάτι, αλλά ο κόσμο σου λέω, αυτή τη φορά είναι το διακύβω άλλο. Δεν είναι το αν θα έχει δουλειά, είναι αν θα μείνει στο δρόμο. Οκ. Okay? Μήπω είναι και καλό το σκέφτομαι. Για... Μήπως... Επιτέλου στον δρόμο να αρχίζει λίγο ο κόσμο να συνηθίζει τον δρόμο. Α, ναι, Γιατί αν ναι, γίνει ναι, κάτι από, αυτή... από τον δρόμο θα γίνει. Α, από αυτή την άποψη, ναι, αλλά δυστυχώ δεν θα είναι οργανωμένο όμω. Καταλαβαίνετε. Μπορεί μα βρεθεί στον δρόμο, μια χαρά οργανώνεσαι. Τι παράγει η ελιά, Λάδι. Τυχαία είναι με το ονομαστή του Πασόξ Ελιά. Το λε από τα λαδώματα τόσα χρόνια α... ή ότι μα έχουν βγάλει το λάδι τόσα χρόνια. Α, και τα δύο βρεγατάκια. Α τα χέρια από τον Βαγγέλη, ε, θα σα φάω τα λαρίκια. Δεν φτάνουν τα χέρια μα για τον Βαγγέλη. Θέλει πολλά χέρια να πιάσουν τον Βαγγέλη. <laughs> Ναι! Καλημέρα. Καλημέρα! Αν και το καλησπέρα το λέω καλύτερα. Για βε. Πόσο μπουφι είστε εκεί κάτω που δεν καταλαβαίνετε το Βενιζέλο. Να δείτε. δεν είναι και απλό τώρα και εσύ τι μα ζητάς. Πού να καταλάβει το Βενιζέλο. Τόση παπάρα με τρία βιβλία πρέπει να είμαστε κάθε φορά που το ακούμε Δώσε λίγο βάση. Ένα ατεροχρονισμένο στοχοκονοδιάγραμμα για να μην έρθει σε σύγκρουση με μια ατεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα των άνω και κάτω συμφερόντων, των έσω και κάτω οικονο, οικονομικών πακέτων, χρειάζεται μια κατανοητή και ωφέλιμη εργασία όπου οι στόχοι θα βγουν στο ξέφοτο πριν βγουν στο χρονοτούλα από τη ιστορία. Ξεδιαλύοντα λοιπόν και κλείνω, τηρώντα απαρέγκλητα του μνημονιακού στόχου και το εμφανές χορονοστοχοδιάγραμμα μια επαφοντερίζοντα ενδελεχού επισκόπηση, ήθεση ή μύθεση ή ανάπτυξη. Τι δεν καταλαβαίνει. Μα λ**κα μου, εσύ τον έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά Κατάφερες να πεις το απόλυτο τίποτα με τεράστιες φαμφάρες Βαγγέλη εσύ ε, Ο Αποστόλης Ναι, ναι Α, γεια σου Αποστολάκη μου Γεια σου και ε, Λοιπόν, ήρθω τη Δευτέρα στην Αθήνα και πήγα στο Ζάπιο, κάτω στο σύνταγμα Ωραία. Ε, Ξέρω που είναι το ναι. Ζάπιο γενικώ. Μην κοιτά που δεν είσαι από την Αθήνα και δεν ξέρει. Εμεί οι Αθηνέ ξέρουμε όλοι που είναι το Ζάπιο. Ε, ναι, εγώ πήγα για να το δω. Να μην έχω τύψει ότι δεν ήρθα να το δω. Το Ζάπιο? Ε, Τι να δει, Να θυμηθεί εκεί που έλεγε τη Παπαγαλιά ο Σαμαρά. Όχι, εγώ, εγώ. Λοιπόν, όποιο περνάει από εκεί αφήνει και το ισόρουχό του. Το κάτω εννοώ, να μην το πω χοντρά. Πού καλέ το ζάπιο, Καλε... Πού πήγε, Επάνω... Τι ώρα πήγε στο ζάπιο, Πήγε το βράδυ που είναι το ψωνιστήρι. Μέρα μεσημέρι. Πήγα. Μέρα μεσημέρι, Σακρόπολη στα μέρη. Ναι, 12 η ώρα πήγα και yeah. ήταν πάνω τα πάρκο. Κιλότε Παράσινα... κάτω προφυλακτικά και τέτοια. Όχι, τέτοιο δεν είδα. Τα δέντρα που είναι κορεμένα, τα φυτά γύρω γύρω το πάρκο. Είχαν κιλωτάκια. Σωρό Τον κουρίσα το θάμνο μέσα, Μήπω πενταχτεί κανένα ζευγαρίνο. Τέλο πάντων. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η Αποστολάκη. Σου έκανε μεγάλη εντύπωση αφού βγήκες καθαρή από εκεί πέρα, αυτό να σου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ά, <laughs> αφού δεν σε μαρκαλέψανε μέσα στο πάρκο. <laughs> Τέλο πάντων. Αν να, να είσαι καλά. Αν να σε καλά. Να. Γεια σου. Ναι. Τι κάνουμε. Καλά. Τα λέει πάρα πολύ ωραία ο φίλο τώρα. Και για τα ορυχία που λέει. Και είπε και τα ονόματα. Και ήθελα να πω ότι χθε είδα Μέγκα. Και είχε Τζένι Μπότσικε και σε θυμήθηκα πολύ έντονα. Και το είδα και φορά και ένα στοτσάκι και σκέφτηκα το τζολιά κατευθείαν. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Όχι, νομίζεις Εγώ τυχαία τα λέω τα ονόματα. <laughs> mm, δεν έχω κόψει Εντάξει πρώτα. Και μου να είστε καλά. Ωραία mm. τα λέτε. Δεν με γουστάρισε εμένα η χωγιά τη, ο νομίζει. Τυχαία τάπα. Τέλο πάντων. Τι έγινε, Κωστάκι. Σε γουστάρι η χωριά της, α! <Δυκλή> Τι έγινε, κοστάκι; Μορφιές, απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου λύσει μία απορία. Ναι. Είναι να πάρουν κάποια χρήματα εκλογική επιδότηση τα δύο μεγάλα κόμματα, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Η Ελιά. Η Ελιά και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Ελιά θα πάρει την επιδότηση ε, κανονικά ε, που το Πασόκ στα ποσοστά του Πασόκ. Ναι. Τα χρέη δεν νομίζω ότι θα τα πάρει. Την επιδότηση θα την πάρει. 1,5 εκατομμύριο. Καλά είναι. Ωραία. Λοιπόν, όταν ένα ιδιώτη χρωστάει στο δημόσιο, το δημόσιο κάνει συμψηφισμό με τα χρέη του αυτά που να του δώσει και τα πατζίζει. Δεν θα ήταν το σωστό να κρατήσει αυτά τα λεφτά και να πατζει. Με αυτά τα λεφτά που χρωστάνε στον ελληνικό λαό και αυτά που χρωστάνε, τα εκατομμύρια. Ότι έβαλε το σωστό δίπλα από το Πασόκ σε κάνει κωμικό. Έτσι, ευχαριστώ. Να σε καλά. Ε, ελπίζω να έχω πάρει τη σωστή εκπομπή για μια διευκρίνηση, παρακαλώ. Τι. Οι εικόνε που είδαμε προχτέ στι λαϊκέ αγορέ έγιναν στη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει την Προεδρία. Σε αυτήν, στην ίδια. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Εκπλάγηκα με το που το άκουσα. Ναι. Τι πάθατε, τι πάθατε. Εκπλάγικα. Εκπλάγικα. Σε αυτή τη χώρα μιλάμε και αυτή τη γλώσσα, ε, Μα την μαθαίνει μα, ο κύριο Θωδωράκη. Mm, άμα ακούς το δωράκι, τότε ναι. <συσχελίδι> Ακούω κατευθείαν. Σαμάρα, τι πα, Ακούσει το δωράκι. <συσχελίδι> Αποστολή. Κάτι λέει ο Καλαμούκη τώρα για γενικά για το. <σίριζα> δηλαδή τώρα για μικρά το ΣΥΡΙΖΑ το έχετε πλακώσει όλοι και το βρίζετε. Με το βρίζετε. κυβέρνησε, δεν έχει κάνει κάτι. Τώρα είναι κρυφό πασόκ, είπε η άλλη Δεν είναι αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεται την κριτική, την απαγορεύει κιόλα. Βεβαίω, βεβαίω, όχι, αν τη δέχεται. Τη Έλα, ρε, Γιατί έχουνε φάει τα λυσσάκά του. Έχουν πλακώσει όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ οι όλο του μηχανισμού. τι γίνεται, για πε μου, τι δέχονται. Η είδηση μου δίνει. Συγγνώμη, αλλά. Είμαστε και λίγο καχύποπτοι. Συγνώμη κιόλα. Ναι, έχει δίκιο αυτό. θα τον πάμε. Όλοι, παίρνουν κάποιον να εμπιστευτώ λίγο, σε παρακαλώ και σε κάποιον άλλον. Δεν θα σου πω εγώ ποιον να εμπιστευτεί. Θα σου πω πάντω να κρατά μικρό καλάθι όταν βλέπει κάποιον και δεν είναι δίπλα από σένα, αλλά είναι μια χαρά δίπλα στου τραπεζίτε, δίπλα στου πρόεδρου τη Δημοκρατία, δίπλα στου Γερμανού. Αυτό που λε πάντα μικρό λοιπόν, καλάθι. Εκεί να είσαι καχύποπτο. Ποιον θα εμπιστευτεί, βρε το μόνο σου. Αν θα εμπιστευτεί κάποιον, θα εμπιστευτεί κάποιον που να απέναντι από όλου αυτού και που είναι δίπλα σε σένα. Αν τον βρει, εμπιστεύσ τον. Τη δια Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Διπλή καλησπέρα. <laughs> Έχω ένα δέμα σε εσάς. Ε, είναι βασικά του φίλου μου. Μου έδωσε το τηλέφωνο να συνενοηθώ μαζί σας. Μου είπε ότι είναι ένας, μη γελάσετε, παπαγάλος. Ναι, δεν γελάω. Απ' έξω γράφει νόντας. Είναι από νότια Αμερική, κάτι τέτοιο. Ο παπαγάλος είναι για σας; Ε, ναι. Εσείς τι είστε, συνάδελφος και είσαι του παπαγάλου. Μα ακούτε? Ναι, σα ακούω. Είναι για το σπίτι? Είναι για το σπίτι, ναι. Ε, θα πρέπει να του κάνετε μια εκπαίδευση, να του μάθετε να μιλάει. Γιατί τώρα μιλάει τα ξένα. Πρέπει να μάθει ελληνικά, έρχεται απ' έξω από παγάλο. Με δουλεύετε. Εγώ. Να ρωτήσω, τι χρώμα τον έχετε, Με δουλεύετε. Καλέ για τον παπαγάλο, αυτό τον έχω, μα έχει ζαλίσει. Το δέμα για εσά δεν είναι. Ναι. Ωραία. Επειδή είναι κλειστό μπροστά, έχει μια τριπούλα μόνο να πνέει. Τι χρώμα είναι ο παπαγάλο, να τον ετοιμάσουμε από εδώ με έναν το φέρω έτοιμο. Τι χρώμα το θέλετε. Με δουλεύετε μπροστά μα. Τι λε, καλέ τώρα. Έχω το παπαγάλο, μα έχει ζαλίσει. Ελαπάτω δεν το θέλω. Πού να το στείλω. Πού στέλνω το παπαγάλο. Δεν έχει πάνω όνομα παραλήπτη. Να σα το στείλω μαζί με το ράσο. Μέχει έχει ζαλίσει όλη την ώρα φορέα αυτό το ράσο και βρίζει στα γαλλικά. Είναι παπά γάλο. Παλιό, αλλά πάντα πιάνει. Θα έρθει, Ακού! Μισό λεπτό κιλό. Είναι ογκόμενο εκεί, <είναι> φέρνω τον πόδι <η> κουβέντε. Τελαρατοριτρά δεν είπε ότι έχουμε <είναι> έλλειμμα, ο Άδωνη. Ναι, ναι, μυαλού εννοούσα. <σμίλω> <σμίλω> αφού έχουμε έλλειμμα, πώς έχουμε πλέον, α Ό Ω, τώρα κι εσύ. Ρώτα το Στουρνάρα έχει ένα ειδικό τύπο μαθηματικών. Στουρνάρια γεωμετρία είναι αυτό. Α... Αριθμητική, μάλλον. Μάλιστα, <είναι> <είναι> τάξη με ανακάλυψε. Α, Το Κουκουέ είναι χριστιανική οργάνωση ή Γιατί? Ρε φίλε, αυτή είναι εγώ. Νομίζω ότι είναι σαν τους του μάρτυρε του Ιεχοβά. Είναι ξέρω εγώ πόσε χιλιάδε κόσμο που ψηφίζουν κουκουέ. Μόλι πει ο κουτσούμπα συγκέντρωση στην ομόνια, γίνεται τη βουκίνα. Πώ την αδεβό έδωφερε. Χαμό γίνονταν χτε, πρώτο μαγιά. Έχουν σκάσει από το κακό του το ΣΥΡΙΖΑΕ που πάνε τρει και τέσσερι στι πορείε. Τι θα κάνετε. Εγώ προσωπικά χαίρομαι όταν βλέπω κόσμο και την άλλη φορά που συγκεντρωθήκαμε στο Σύνταγμα είχατε πάρα πολύ κόσμο. Από τη Σταδίου μέχρι πάνω. Λοιπόν, ο μόνο λόγο για να ψηφίσω ο κουκουέ μέχρι το 20 πέντε του μηνός ξέρεις ποιος είναι ποιος. άμα κλείσουνε κανένα αεροδρόμιο άμα ανοίξουνε τίποτα διόδια 24 ώρες άμα κατεβάσουνε καμιά αμερικάνικη σημαία ή γερμανική από καμιά πρεσβεία τότε φίλε δαγκωτό μόνο έτσι Α. άμα το δω δυναμικό και δεν ανεποκατεβαίνει της αδίου μόνο τότε μπορεί καλά κάνε και εσύ πως δεν βλέπεις που ψάχνει το Αλλά... δυναμικό κάνε λίγο στέλνω. στα μάτια Ωπα ναι, ρε Μωρή. Καλησπέρα σα, κύριε Αποστολέ. Να σου πω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, τρελό μου αγόρι δεν είμαι προσωπλογά. Έλα, ρε, ούτε για κουμάτι τέτοια διαπίστωση. Είσαι πολύ Μωρή. Πριν κάνω δύο εβδομάδε πριν, πριν το Πάσχα, ο Νικολάου, το πρωί ήραν, του ΚΚ. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. όμω ότι εκεί που να για την Ευρώπη, του λέει, του ΚΚ, ο Χατζη Νικολάου να σα ήθελα από ανάλυση, πει για την ΕΟ, πριν 40 χρόνια και Και επαναλαμβάνω προσοχή του γιατί κομμουνιστή δεν είναι ούτε καν αριστερό. Ήθελα από δύο δευτερόλεπτα περισυλλογή σου λέει: Σε αυτό έχετε δίκιο. Ορμόμενος από αυτό το γεγονό λοιπόν, ρε τρελό μου αγόρι, θέλω να πω κάτι 95,4% των Ελλήνων που δεν πέφτουν στην Καπακάπα. Θέλω να τους πω έτσι: Ακαλιά τι είναι αυτό. Ε oh okay, Είναι το ίδιο συνδικάτο, είναι το σύμβουλο του χάρη. αυτό βγήκε ο... <Τις> <Τις> Βέβαια την επόμενη μέρα το κάνει αδοβάρι. μια χαρά στην Ευρώπη το την του 70. Τι το καπα -καπα για την ΕΟ, για το Μάστρι, πριν χρόνια εγώ, την λέ, απόσονε, να λέει το Ριάτρο, στο, στο Μέγα, και μέσα. έλεγε προσεχε, λά, ε, είναι Καίνω προπατσίδικο, όλοι εκεί θα πέσατε βρε μόσχη συνδευτεί. Γιατί? Γιατί ό,τι σας είχε πίσω παρελθόν, βρε, βόδια, έχει πίσω παρόν. Οπότε αυτό που σας δίνει τώρα, για αυτό λόγο να μην βγούνε στο μέλλον. Γι' αυτό ένας λόγος για να το ψηφίσετε και να του δώσετε 51% είναι αυτός. Όχι 49, 51. Και αν δεν κάνει βρε μόσχη αυτά που πρέπει, εμείς θα τους βγάλουμε πάλι βρε βόδια, εμείς θα έχουμε το κουμάντο. Η πλειοψηφία, δεν να χάσετε, να